Υπήγαμε, ξεκίνησα από το μικρός του Τριβάνι, mm. ε, όπως ξεραβαίνετε είχαμε τα γνωστά ο συνήθως, κάτι μαράχες παραπονιόντουσαν για τον τουρισμό, παραπονιόντουσαν να δουλέψουν, ε, χρωστάνε πολλά, ε, εμείς όμως πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και οφείλουμε να σεβαστούμε το μνημείο που λέγεται Παλιά Πόλη. Υπήρξαν επεισόδια κύριε Στιανού. Ε, υπήρχαν, υπήρξαν επεισόδια, όχι σε μεγάλη εκτάση βέβαια. Δεν χρειάστηκε δηλαδή, να επέμπουν. Είχαμε βέβαια και αστυνομικού μαζί μα, να ξέρετε. Mm -hmm. Αλλά δεν χρειάστηκε να επέμπουν δηλαδή, έτσι άμεσα για να γίνει κάτι το mm αναπαντικό. -hmm. Ήταν αναμενόμενο αυτό που θα συναντούσαμε. Mm -hmm. Είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ναι, το έχετε ξανακάνει εξάλλου αρκετέ φορέ. Ναι, ναι, το έχουμε ξανακάνει αρκετέ φορέ αυτό. Ε, και θα συνεχιστεί βέβαια. Θα συνεχιστεί. Από ό,τι Δήμαρχο και ο Κακούλης, ότι θα συνεχιστεί. Ε, και την επόμενη βδομάδα και την επερχόμενη βδομάδα, και αν χρειαστεί να βγαίνουμε και διαφορέ την ημέρα έξω. Αυτό θα το δούμε. Μέχρι ναι. να συμφωνήσουν, βέβαια. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι αργήσατε, κύριε Στυλιανού. Νομίζω ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί φέτο άλλη τέτοια επιχείρηση. Όχι, είναι η πρώτη επιχείρηση που έχει πραγματοποιηθεί. Γιατί λόγω... έπρεπε να φτάσουμε Αύγουστο μήνα, για να μην μαζέψουμε. Και ο, λόγω... ο λόγο είναι ο εξή. Ναι, αυτό ακριβώ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει εδώ πέρα ένα πρόβλημα μεγάλο με του κατσμαλάρχε. Γενικά σε όλο το νησ ναι. Σε όλη την Ελλάδα, να το πω έτσι. Ναι. Ότι δεν υπάρχει το ρευστό. Κάποιοι άνθρωποι χρωστάνε μέχρι σήμερα και δεν έχουν του περιοριστικού χώρου. Η σεζόν δεν είναι τόσο καλή όσο φαίνεται. Μπορεί να είναι καλή στα ξενοδοχεία, δυστυχώ στα μαγαζιά, ε, στα εξωτερικά. Δεν είναι καλή σεζόν. Ναι. Δηλαδή, μαγαζί στην παλιά πόλη τα κλείνει με 200 ευρώ. Με τέτοιε υπαλλήλου καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να, δει να αντεπεξέλθει τι υποχρεώσει του. Εμεί πίθαμε αυτό το περιθώριο, αλλά συγχρόνω το πίθαμε στα μαζέματα, αλλά συγχρόνω ενημερώναμε συνέκεια του πολίτε και μετά τι να μπορέσουν να συμμαζευτούν λιγάκι. Και να μην έχουμε αυτό το να βγαίνουμε έξω, το να κυνηγάμε και να μαζεύουμε. Γιατί και μαζέ είναι ωραίο πράγμα αυτό. Να πηγαίνουμε τώρα μέσω Αύγουστο, έτσι ναι. και να καθαρεί και να μαζεύουμε με, με, με δύο φορτηγά. Δηλαδή μεσαι, ο, παλιά μέσα πόλη. στον κόσμο, ναι, με δύο φορτηγά να μαζεύουμε. Ούτε μα μας αρέσει αυτό. Ούτε μα αρέσει. Δηλαδή ανεβαίναμε του οκράτου πάνω από δύο φορτηγά, να σα πω ε, και με αυτό θα κάνει καλά, καλά.